Κυριακάτικοι Radio Music Heaven. επισκέπτες. Κάθε κυριακή μεσημέρι Μία Μετρίς. Ξυπνάμε χαλάρα, ψίνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν το κουδούνι οι κυριακάτικοι επισκέπτε. Γιορτάζομαι ορμή και ραβνού. Ο Χαρησαρόνη περιμένει μπάντε, νέου δημιουργούς, μουσικούς που μιλούν για τη δουλειά του μιλούν για τη ζωή του παίζουν υλικό τους από CD ή e live ενώ διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάντες και καλλιτέχνες που του επηρέασαν <συσοφίλια> Κυριακάτικοι επισκέπτες <συσοφίλια> Με το χάρι αρών Κάθε Κυριακή, μία με τρεις. Ζητήσω την υπομονή σας να ακούσετε δύο καινούργια τραγούδια. Έχω την χαρά να μοιράζομαι εδώ αυτόν το χώρο με έναν νέο εκλεκτό μουσικό, συνθέτη, στη χουρουργό τραγουδιστή, τον Τάκη Μπουρμά. Η φωνή βέβαια αυτή ήταν του Γιώργου Νταλάρα από το Λικαβητό το 1992. Όμως και εγώ έχω τη χαρά να έχω εδώ δίπλα μου τον Τάκη το Μπουρμά. Καλημέρα Τάκη. Καλημέρα κανόμεση μέρη μάλλον. <laughs> Ας ακούσουμε το τραγούδι και θα τα πούμε. <χαι> Για υπόκριση τάκι αυτό. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή να έχω έναν σπουδαίο μουσικάθρωπο εδώ δίπλα μου. Θα καλημερίσουμε του ακροατέ του Music Heaven Radio και σα υποσχόμαστε να περάσετε δύο πολύ όμορφε ώρε εδώ παρέα με τον Τάκι Γκουρμά που φαντάζομαι θα έχει πολλά να μα πει. Είναι οι εποχέ τέτοιε που μα κάνουν να θέλουμε να λέμε πράγματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η μουσική. Να, ναι, ναι. Ε, Τάκη πρώτα απ' όλα Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω Έτσι σιδερένιο Γιατί είχες ένα μικρό ατυχήματάκι, Ένα στραπάτσο με... Ήταν η εκπομπή αυτή να γίνει Ένα-δυο μήνες πριν να ενημερώσω εγώ τον κόσμο Αλλά Ένα μικρό ατυχήμα με, το... με έναν φοβερά Προσεκτικό οδηγό Που έκοψε απότομα δεξιά Και έπεσε πάνω στο μηχανάκι του τάκι. Τον ανάγκασε να να κάτσει ένα-δύο μήνες να ταλαιπωρηθεί σε απραξία, δύο μήνες σε απραξία σε απραξία και να σας καλημερίσω κι εγώ mm -hmm. και να, καλύ... να πούμε και ένα γεια στους φίλους ακροατές mm -hmm. Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση ε, έχω πολλά χρόνια να συζητήσω σε ραδιόφωνο με άνθρωπο ε, ελπίζω να τα πάμε καλά θα τα πάμε, θα τα πάμε δεν μπορεί να μην τα πάμε γιατί αυτό που τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να κάνω είναι να έχω σε αυτή την εκπομπή κοντά μου ανθρώπους που πάνω απ' όλα τους εκτιμώ. Α, και καλά. όταν ε, αυτό συνδυάζεται και με μια σπουδαία προσφορά και πορεία στην, στη μουσική και αν ακούγονται αυτά βαρύγδουπα εγώ θέλω να πω ότι έστω και ένα τραγουδάκι. Ας το γυαλόχαρτάρουμε. Ναι, με, ναι, λοιπόν, ναι. Ας... <laughs> Ξέρεις και από γυαλόχαρτα. <laughs> Εντάξει, βέβαια. <laughs> Α, αυτό σημαίνει ότι ο Τάκης ο Μπουρμάς Πέρα από συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστή, Είναι και άλλων μορφών καλλιτέχνη, Είναι και γλυπτής mm. Θα mm. μιλήσουμε για αυτά αργότερα μα ενδιαφέρουν όλους Τάκη Μπουρμά mm. όλα ξεκίνησαν όταν ήσουν απειτσιρικάς Έχω διαβάσει ότι το πρώτο σου γκρουπάκι Όταν ήσουν πόσο, 15-16 χρονών Ήταν η Boomerang Ναι, ήταν το 1970 περίπου που φτιάξαμε μια πολύ νέα ρά, παιδιά τότε. Φτιάξαμε μια ομάδα, μια συγκρότημα. Το οναμάσαμε και Boomerang. Ε, και, ήταν το 1973, μου φαίνεται, που είχε γίνει ένας πανελλήνιος διαγωνισμός σε εραστεχνικών συγκροτημάτων, με δικές τους συνθέσεις. Και λάβαμε μέρος σε αυτό, λοιπόν, το διαγωνισμό και είχαμε πάρει την πρώτη θέση τότε. Τελείωσα να Ήταν καλό δείγμα. Mm -hmm. ε, μετά από... Κάποια χρόνια παίξαμε από εδώ, παίξαμε από εκεί... σαν σαπόρτι στους Πελώμα Μαμποκιού... και τέτοια, σε τέτοια κλάπ της Αθήνας τότε. Ε, πήγα στους ατιώτες εγώ. Ατώνησε λίγο η ομάδα. Μετά γύρισα... άλλα πράγματα είχα στο κεφάλι μου να κάνω. Ήθελα να ανοίξω ένα δικό μου... Αυτο, συνεργείο αυτοκινήτων. Ε, Χαίσαμε να μάζα εργαλεία... και εκεί πάνω που όλα δείχναν... ότι θα τελείωναν... έρχεται μια πρόταση από έναν παλιό γνωστό να παίξουμε σαν Boomerang mm -hmm. στο On The rocks, στη Βάρκιζα. τότε και... το On The Rocks ήταν να ε... σου πω, θα σου πω το ένα πράγμα που πραγματικά μου κάνει και μια αντίποση θυμάμαι ας πούμε ότι Σαββάτο Παρασκευή είχαμε χιλιά, άτομα <laughs> και τώρα δηλαδή αυτά τα νούμερα <laughs> <laughs> <laughs> απιαστά <Αυτόνταξη. laughs> <laughs> Και εντάξει, περάσαμε μια πάρα πολύ ωραία εποχή μετά... Δηλαδή, αυ... τον κόσμο που είχαν οι μπούμερα δεν μπορεί να τον έχει τώρα η Παδίδη, έτσι δεν είναι. Ναι, <laughs> άλλη δουλειά κάνουμε. <laughs> δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Okay. <laughs> <laughs> λοιπόν, πα πα πανω εκεί, σε αυτή την περίοδο που ήμουνα με, με το συγκρότημα και παίζαμε και σε άλλα κλαπ των Αθηνών, ένα βράδυ ήρθε ο, ο Γιώργο Νταλάρα σαν πελάτη σε ένα από αυτά. Σαν πελάτη σε ένα από αυτά. Μάλιστα και ποιος ξέρει του κανέναν τύπος το παραστατικό μου η μουσικότητα δεν ξέρω τι με φώναξε στο τραπέζι το μιλάμε σε... τώρα για αρχές δεκαετίας μιλάμε 80. τώρα το 1853 <laughs> μου Ναι. <φάνε, το> <laughs> ε, μιλάμε για 83 ναι. μιλάμε για το 83 mm -hmm. στο, στο διάλεμα με φώναξε κοντά του εκεί πέρα συστηθήκαμε μετά από και, και μου έκανε πρόταση να να παίξω μαζί του mm -hmm. Α, ήταν Εκείνη τη βραδιά μαζί του ήταν και η Αλεξίου Η Χαρούλα η Αλεξίου okay. Ήταν σε ποια εποχή Την εποχή που ήταν στη Λοφόρο Συγκρού το τέντα Μία τέντα τσίρκου Και την είχαν κάνει live χωρά Μια καταπληκτική κίνηση okay. Ήταν εκείνη την εποχή Και είχαν έρθει μετά τη δική τους παράσταση mm -hmm. Μπά Του είπα όχι έτσι, ναι, ναι, αλήθεια σου λέω. Έλα. Ναι, γιατί είχα εγώ την ομάδα. Ξέρε, είμαι άνθρωπος δηλαδή, που είμαι ναι, ομάδα. Ναι, τώρα με βγάζει απ' έξω από τα φιλαράκια μου. Κάπω έτσι και ε, του μεταξύ. Και αισθάνεσαι άσχημα. Κάποια από τα παιδιά αυτά που παίζαμε μαζί ήμασταν φίλοι Κολλητή. κολλητοί από ναι. παιδιά, α πούμε. Γίνεται μια στραβή εκεί με το μαγαζί, κλείνει το μαγαζί, μένω χωρί δουλειά και πέφτει ένα τηλέφωνο πάλι από το πουθενά, όπου είναι η Αλεξίου. Και με να παίξω στο δίσκο εμφύλιο έρωτα του Χρήστο να παίξει εκεί. Να παίξει, μπάσο μπάσο, μπάσο, μπάσο, μπάσο. Να παίξει το δίσκο. Mm -hmm. Γιατί εκείνη εκεί με άκουσε και τη άρεσε και ναι, με φώναξε ναι. να παίξει το δίσκο. Έχει το δίσκο λοιπόν στο μία είναι η ουσία, uh -huh. ένα ούτι που έχει στη μέση. Έλα. Ο Γιώργος παίζει σαν μουσικό. Α, σου. ο Γιώργος ήταν ένα μουσικό. Και, και ξαναβρεθήκαμε εκεί mm -hmm. πάλι ναι, με τον Γιώργο. Και μου Και μου, μου ξαναλέει, μου λέει, μια περιοδία. Είσαι. που λένε ότι. Το προνόμιο φυγή αδύνατο είναι. Η τύχη την πόρτα. Και όμω καμιά φορά ε, όταν. Ε, επανέρχεται, επιστρέφει. Ναι, τυχαίνει και αυτό. Ναι. Τυχαίνει και αυτό, ήταν να γίνει. Μπράβο, εγώ ήμουνα, όπω καταλαβαίνει, χωρί δουλειά. Ε, δέχτηκα με χαρά τη, τη, την πρόταση αυτή και περάσανε χρόνια που ήμασταν πια συνεργάτε βασικοί και αγόριστοι και, και αγαπημένοι θα έλεγα, περνάγαμε καλά. Αυτή η εκπομπή είναι κυρίως κυρίω εκπομπή λόγου. Αλλά αν δεν έχει και μουσική, θα βαρεθεί ο κόσμος να σηκωθεί ο η μουσική. <laughs> λοιπόν, θέλω να βάλουμε Λοιπόν ένα κομμάτι, θα μου πει εσύ πιο αλλά θα είναι από τον Γιώργο Νταλάρα. Μια και αναφέραμε την. Ωραία, θα, θα, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι από τον το Γιώργο Νταλάρα, ο οποίο είχε τραγουδίσει είχε μια συμμετοχή στον πρώτο προσωπικό μου δίσκο. Με γενικό τίτλο Ο Κύπο Την Ταράτσα. Okay. Και εκεί έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι κατά την Ταπεινία. Ήδη ακούσαμε μου, λίγο από το Άνεση και η Δονή. Ε... αυτό το τραγούδι είναι από αυτό το δίσκο. Σε αυτό λοιπόν το δίσκο έχει πει και ένα ακόμα εκπληκτικό και με ένα τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Mm -hmm. Το οποίο είναι εντό παρένθεση, λίγο αδικημένο. Λέγεται Γνωστή και άγνωστη. Γνωστή και άγνωστη με ΙΤΑ ή με ο Μικρογιώτη. Δηλαδή η ΙΤΑ. Όχι, όχι, η Η γνωστή Η που λένε Μάλιστα. και οι Έλληνε. Έτσι. Είναι η γνωστή και η άγνωστη γυναίκα Για να τα ακούσουμε και θα επανέλθω Κορά που σε γνώρισα καλά Μπορώ να πω με σιγουριά πως δε σε ξέρω για να δώσω στην εικόνα φως θα χρειαστώ το άλλο μισό το σκοτεινό Ξέρω πω κρατάς κρυφό, όμω δεν ξέρω τι να πω. Πάλι τα ίδια θα σου πω. Μα πάει πολύ καιρός, Πολύ καιρό που έχω να μ' ακούσω από μέσα. Δεν ξέρω τι να πω Παλί τα ίδια θα σου πω Δεν είσαι στιχά κι αερότικα, αλλή δεν είσαι στα πλά, δεν είσαι στα περαστικά. Σε βρίσκω πιο βατιά. Καμένος τις απίστι φλυαρία και Σεργκέι σε πέφτεις με κικ γνωστή και αγνωστή όπω και να σε σ' αγαπώ όμως, όμως, δεν ξέρω τι να πω άλλη τα ίδια θα σου πω μα πάει πολύ καιρός πολύ καιρός που εγώ να μα πω, μέσα, Δεν ξέρω τι. Υπάρχουν μερικά διαμαντάκια που τα μαθαίνει μόνο μετά από καιρό. Ποιο έπαιζε αυτό το εκπληκτικό βιολί εκεί μέσα. Εκεί έχει παίξει ο Γιώργο ο Μαγκλάρα, αγαπημένο φίλο και πολύ ιδιαίτερο παίχτη. Mm -hmm. ε, του δίνει μια φράση γραμμένη, α πούμε, στο χαρτί mm -hmm. και την μετουσιώνεις σε τέχνη. Είναι απίστευτο ο άνθρωπο. Είναι, είναι σημαντικό. Αυτό που συζητάγαμε και πριν εκτό αέρα, ρώτησα Κουδούνια ακούω. Κάποια έκπληξη μου μυρίζεται. Γιατί για να μας χτυπάνε το κουδούνι Λες να ήρθανε ε, Ποιοι να ήρθανε και να δούμε Τι έκπληξη να αυτή Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι πάλι από τον κήπο Στην Ταράτσα Και θα, θα ανοίξουμε Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες Κυριακάτη και επισκέπτες Είναι η εκπομπή από το Radio Music Heaven Και καλεσμένος ε, Σήμερα είναι ο συνθέτης Τάκης Μπουρμάς. Να ακούσουμε λέω αν, το... Αν θε να βάλει το τον κήπο στο ίδιο, από το ίδιο θα βάλεις το κοντά μακριά. Κοντά μακριά. Στύχη δική σου και αυτή. Στύχη με τη μουσική. Και, και, και, και συμμετέχει εδώ με την εκπληκτική της φωνή η Ελένη Τσαλλογοπούλου. τη να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Είσαι ακόμα εκεί και με πονάς Κι είσαι τόσο κοντά Μα τόσο μακριά Σε χάνω ματώνω Σε βρίσκω ματώνω Σαν να μου φαίνεται πως έχω αγαπήσει Είσαι τόσο κοντά, μα τόσο μακριά Κανένα ήχος δεν ψάχνει να με βρει Ούτε κοντά Μα ούτε μακριά Και ενώ όλα αυτά Γύρω συμβαίνουν Είναι και τα μπατσάκια μου που με μπερδεύουν I thought And Πιτσε λίγο. Όπω πάντα, βέβαια. Έτσι, και πιτσε εκεί σχετικά. Ε. Ναι, ήταν μικρή. Είναι πολλά χρόνια τώρα αυτό ο δίσκο. Είναι του 90, αρχέ του 90. Πόσα χρόνια είναι, πέντε. Δεν θα πούμε εδώ την έκπληξη του επισκέπτε και τι ήταν το κουδούνι που χτύπησε. Να μην θα, το πούμε λες. Να αφήσουμε σε αγωνία τον κόσμο, αλλά υποσχόμαστε ενδιαφέροντα πράγματα στο υπόλοιπο τη εκπομπή. Το μόνο που δεν κρατιέμαι να πω, υπάρξει live εδώ πέρα Άτε θα να παίξουμε ναι. ζωντανά μουσική <laughs> λοιπόν βέβαια κάναμε ένα άλμα χρονικό ναι. ε, θα ξαναβάλουμε κομμάτια από το κήπο στην Ταράτσα αλλά για να φτάσει αυτό το σημείο να βγει αυτός ο δίσκος και να έχει όλους αυτές τις ε, καταπληκτικές συμμετοχέ. Νταλάρας τη Αλιγοπούλου, ποια άλλη ήταν ε, ήταν ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας ο Λαυρέτης η Ελένη Μαχαιρίτσας. Δήμου, η Ανούλα Κορή μου. Η κόρη σου Ιάννα Εκείνη και το παρατράγωδο που ήταν, ήταν η πρώτη της επαφή Με ακουστικά, στούντιο, μικρόφωνα ακριβά Και σε κόσμος που είσαι από τζάμια Σε και ηλικία ε, Σε ηλικία τόσο, ε... μικρούλα, πολύ μικρούλα <laughs> Φαίνεται και από τη φωνούλα τη, <laughs> Είναι πολύ μικρό <laughs> Ναι αλλά πριν έχει συμβεί κάτι άλλο Για. Κάτι σημαντικό Για Έχει μου. γραφτεί ένα τραγουδάκι εκεί... Εντάξει ένα τραγουδάκι μέτριο Το οποίο ε, δεν το ξέρει και πολύ ο κόσμο. Λέω Για εκείνο μου, το Μην Γυρίσει. Το, το ναι, αυτό το. Αυτό το, ναι, ναι. <laughs> το τραγούδι αρχικά ήταν <laughs> ε, ε, τραγούδι που θα έμπαινε στον κύπο στην Ταράτσα. Mm -hmm. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, είχα γνωριστεί έτσι από. σόφαλτσα με τους ε, ναι. αδερφούς Κατσιμίχα και κάποια στιγμή έτσι του έπαξα κάποια τραγούδια και με αυτό ε, ε, ε, κάτι πάθανε, ειδικά ο Χάρη ε, ε, τρελάθηκε. Και τότε μου είχαν πει δώσε να το βάλουμε στο δίσκο μας αυτό το τραγούδι ήταν στο δίσκο Απρίλης Ψεύτη το 89 έτσι, λοιπόν. και έτσι και έγινε αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει γράψει τη μουσική ο Τάκης ο Μπουρμάς και τους στίχους ε, Βέτα, ε, η Βέτα Ημπετίνη. η Βέτα η Μπετίνη η ηθοποιός η ηθοποιός έτσι, ακριβώς ναι. Μονητής, δεν ε, βάλατε μαζί και ο, κάπου διαφορά. κάποιες, κάποιες ε, αν θυμάμαι καλά κάποιες έτσι διορθωσούλες έκανε ο Χάρης Α, ουσιαστικά Αλλά, είναι ναι, ναι, ουσιαστικά ναι, ο, ναι. ο κορμός του τραγουδιού είναι ναι, της Βέτας Α το ακούσουμε, έσυγε, Να, αυτό το μέτριο τραγούδι που δεν το έχει αγαπήσει κανείς δεν το έχει παίξει κανείς με την κιθάρα του δεν το έχει τραγουδίσει ποτέ κανένα σε προσωπικέ ή σε στιγμές παρέας, πάντων μιλάμε για αυτό το τραγούδι όπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που Βάλε εσύ μια φωνή και δεν είναι εκεί χάρη να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη Δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, Κανεί δεν με ξέρει. Μη γυρίσεις τίποτα μη ζητήσεις, Για ένα βράδυ μη με καρανίσεις <ομήνω> <στηρουσία> Μπαίνω μες στη σκιά Λιώνει το φως οι λέξει. Έχω φαρεθεί Δεν θέλω να εξηγώ Πρέπει εσύ να πιαλέξεις Όμως το λέω ξανά Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε που καίνε μία φωνή κι αν δεν είμαι εκεί χαρί να μην με δελεί. Μην γυρίσεις τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ μην με χαίραν Πρέπει να εξομολογηθώ ότι ε, είναι και πολύ προσωπικό αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα λέει το όνομά μου. Ε, καλά, και εσένα να ε, το κάνω κράτο. Όταν... Δεν ξέρω να <laughs> το ναι, Έτσι θέλω να αποκαλυφθεί <laughs> αυτό το έτσι, μυστικό. Επιτέλου. Χαίρομαι που σου αρέσει. Χαίρομαι που αρέσει τον κόσμο γενικά. Ξέρετε, τα τραγούδια είναι άειλο πράγμα. Εάν δεν αγαπηθούν από τον κόσμο, είναι σαν να μην έχουν σκελετό. <laughs> Μόλι <laughs> αγαπηθούν από τον κόσμο παίρνουν μια οντότητα και, και είναι ουσιαστικά αυτό, αυτό το, το έργο μας είναι η αθανασία μας, δεν υπάρχει κάτι άλλος. Το γεγονός ότι ε, ε, κάποιος άνθρωπος που μπορεί να μην τον ξέρεις και να μην τον γνωρίζει ποτέ, έχει κάτσει ένα βράδυ, έχει πιθανά και δακρύσει ακούγοντας ε, τραγούδι σου, νομίζω, δεν μπορεί να είναι κάτι πιο μεγαλύτερο παράσιμο για ένα νέο για έναν άνθρωπο. Πέρα, πέρα από το παράσιμο, το οποίο ισχύει, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι ο σκοπό τη τέχνης είναι η επικοινωνία, να μα φέρνει κοντά. Ένα τραγούδι, παραδείγματο χάρη, μπορεί να ενώσει ένα στάδιο κόσμο, ο οποίο είναι Ολυμπιακή, η Πάο, Νέα Δημοκρατία, Βασό, και να λειτουργήσουν οι ψυχέ του κάτω από ένα συγκεκριμένο άκουσμα και άηλο. Καταλάβες. Αυτό λοιπόν είναι και ο, ο λόγος της ύπαρξης της τέχνης. Αν δεν επικοινωνεί η τέχνη μπορεί και να μην έχει λόγο ύπαρξης. Έτσι και απαντάς αυτό σε ένα κλασικό ερώτημα που πολλές φορές ε, αφορά την τέχνη. Αυτό που λέει η τέχνη είναι για το δημιουργό ή είναι για να επικοινωνείται στον κόσμο. Δηλαδή το να φτιάχνεις κάτι που μπορεί να αρέσει εσένα αλλά το στο σιρτάρι σου... Ναι. νομίζω δεν ε, έχει νόημα σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω αλλά μέσα από προ, προσωπικά δεν δηλαδή μπορώ να σου απαντήσω, δεν είναι γενικός αυτό mm -hmm. το πράγμα δεν συμβαίνει ε, για μένα λοιπόν με τα τραγούδια και με, και με τα κλειπτά είναι όλη η, η φροντίδα μου αν θέσει σαν γονιό, είναι από τη στιγμή που εμφανίζονται από το πουθενά σαν ιδεούλα και πραγματώνονται μέσα σε ένα διάστημα μπορεί να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι και 10 μήνες mm -hmm. λοιπόν αυτή η περίοδος λοιπόν που αποκλειστικά με το παιδί σου που είναι το τραγούδι με την ιδέα σου, με, το, με την ψυχή σου είναι αυτή που σου ανήκει μόλις αυτό το πράγμα δημοσιοποιηθεί και έρθει στα αυτιά του κόσμου είναι πια πολύ αργά για να κάνεις κάτι να το φέρεις πίσω έχει φύγει πια από σένα και αυτό είναι και ο, ο σκοπός του είναι κοινοκτιμοσύνη, δεν είναι πια κάτι δικό έτσι, έτσι ακριβώς το τι να πεις, αυτό το τραγούδι τώρα το συγκεκριμένο που παίξαμε προηγουμένω, το έχ Πολύ. Ε, σε κάποια συναυγλία που το τραγουδούσα μου είπε ένα ζευγάρι ότι κύριε Βρουμάλη συμβάλλατε στην τεχνοποίησή μας ακούγοντα <laughs> άκου να δεις τώρα απίθανο πράγμα <laughs> αλλά πολύ ελπιδοφόρο Υπέροχα, υπέροχα πράγματα Δεν θα φύγω από τον δίσκο που ακούγαμε προηγουμένως τον δίσκο «Ο στην Ταράτσα» ε, Τι να ακούσουμε μετά από αυτό το από το κήπο Συνταράτσα λες. Ε. Να, έχει, ακούσουμε... έχει ένα τραγούδι, έχει ένα, το, το, το ομότιτλο mm -hmm. που το τραγουδάει ο Λαβρέτης ο μαχερίτσας και το οποίο αν προσέξεις το στίχο, είναι σχεδόν προφητικός. Μιλάει για το σήμερα κανονικά. Άκουσου, βάλει το ακούσουμε να δεις. Ε, εδώ και 20 χρόνια περίπου. Ναι. Για να τα ακούσουμε. Ο, μηνέ, ο κήπος την ταράτσα και ταύριο που με κάνει ό,τι θέλει τα παιδί και μου όνειρα στον 20ο αιώνα πως να τα κάνω λέξει και εικόνα Μέσα στο γυαλί, οι συμφορέ του κόσμου χτυπιούνται πάλι απόψε. Μα αγωνία Και εγώ με σκέψη άλλων καιρών, Καταρα και ευλογία. Με μοναξιέ, μανάγκε, μάπορα. Και εσύ συνέχεια και μόνο μα Τα μάτια και τα αυτιά δεν θες να βλέπεις και να ακούς Και εσύ μιλά συνέχεια και μόνο μ' αριθμού. στα τα μάτια και τα αυτιά δεν θες να βλέπεις και να ακούς ο Τζουράς που ακούστηκε είναι παγμένος από τον Χρήστο Νικολόβη. Λέστηκα <χω> ο καημένος και εκείνο που με σώζει το έχω χάσει Στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μου υπάρχει η μπρίζα του μυαλού μου τη βγάζω κι όλα να ποδά γυρνάνε και συμιλά συνέχεια και μόνο μ' αριθμού. Κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά δε θες να βλέπεις και να ακούς Και εσύ συνέχεια Και με αριθμού. τα μάτια και τα αυτιά δε θες να βλέπεις και να ακούς Και εσύ συνέχεια Και μόνομα ρυθμούς Κλείνεις τα μάτια Και τα αυτιά Δεν θες να βλέπεις και να ακούς Τώρα συζητάγαμε Εκτός αέρα για κάποιες εικόνες Που έχει αυτό το τραγούδι Οι οποίες ε, Έχουν γίνει πια εικόνα Εδώ και αρκετά χρόνια από αυτή τη ταινία Το Matrix να. Δηλαδή να, να πει εσύ καλύτερα εδώ. Εγώ λέει, θα πω, στο... αυτή την εικόνα με του αριθμού και αυτό με την πρίζα. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποια στιγμή, ε, στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μου υπάρχει η πρίζα του μυαλό μου, την βγάζω και όλα ανάποδα γυρνάνε. Και εσύ, απευθύνεται στον στο, στο συνανθρωπό, στον φίλο, στον. και εσύ μιλάς συνέχεια και μόνο με αριθμού. Κλείνει τα μάτια, δεν θε να βλέπει και να ακούς Αυτό που συμβαίνει σήμερα ή που λέει παραπάνω μέσα στο γυαλί, στην τηλεόραση δηλαδή οι συμφορές του κόσμου χτυπιούνται πάλι απόψε με αγωνία και εγώ με σκέψη άλλων καιρών κατάρα και ευλογία. Αυτό που θέλω να που έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα στην την εκπομπή, είναι ότι ο Τάκης ο, Τάξ, ο Μπουρμάς, ε... δεν είναι απλά ένας συνθέτης έτσι, τα περισσότερα από τα τραγούδια του έχουν δικούς τους στίχους και στίχους τέτοια ποιότητας και όχι Στίχου αν είναι ερωτικοί πολύ ναι. από αυτού, ε, ακόμη και εκεί. Ξέρει χάρη τι συμβαίνει. Ε, Μένα στη σχέση μου με, με τη μουσική είναι σκοτεινή, σαν το φεγγάρι. Mm. Το σκοτεινή ε, περιέχει και το φωτινή μέσα βεβαίω. Ε, ναι, γιατί όταν το φεγγάρι δεν, σκοτεινά, δεν από μπορώ, πίσω είναι σκοτεινά και δεν μπορώ να πει ας πούμε, έχω, έχω ένα δώρο αν θέλει και θέλω να το, να το χρησιμοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο καλύτερο δυνατό τρόπο είναι αυτό που σου υπαγορεύει το μέσα σου. Λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ τη μουσική, ουδέποτε την διανοήθηκα σαν μέσο ε, να παίρνω λεφτά, να κάνω χιτάκια. Δεν, δεν με αφορά καθόλου ας πούμε, η επωνυμία. Ε, με, με αφορά η ουσία. Και ό,τι γράφω είναι πραγματικά ε, κατόπιν ορίμου σκέψεως, κατόπιν εσωτερικού διαλόγου. Δεν έχω λέει να κάνω τερτίπια Δεν με αφορά το. Είναι άλλη δουλειά. Είναι η διασκεδαστική μουσική και η ψυχαγωγική μουσική Εγώ κάνω ψυχαγωγική μα, Με την σαφή έννοια της δηλαδή λοιπόν, Αγωγή της ψυχής Υπάρχει λοιπόν Έτσι, μια λεπτή Χωρίς να κατακρίνω την άλλη Υπάρχουν ναι, ναι, ναι, άνθρωποι που κάνουν εξαιρετική Διασκεδαστική μουσική Όλα έχουν το νόημά τους Αλλά μιλώντας για τέχνη Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή Την οποία ανέφερες Και είναι βασι... το βασικό είναι ο λόγος Ξέρεις Εντάξει, ε, μια τέτοια μελωδία μπορεί να την ακούσει και με έναν άλλο λόγο και το τραγούδι να είναι άλλο τελείως. Τελικά ο λόγο δεν είναι αυτό που, που κάνει ε, ε, ε, την, ε, μουσική, τη μουσική διαφορά. Τι διαφορά. κάνει τη διαφορά. Ο λόγο που λέμε, αν σε, σε πάει ένα επίπεδο παραπέρα, αν σε ψυχαγωγεί ή απλά σε βοηθάει να. Έτσι, φαίνεται και από τι μουσικέ βέβαια του κάθε ανθρώπου mm -hmm. που την πάει τη δουλειά και πόσο εμπνευσμένο πράγμα είναι αυτό και όσο το δυνατόν πρωτογενέ. Ε, αλλά βα, βασικά από το λόγο. Απλά να το διευκρινίσω αυτό που έλεγα ε, είναι για το τραγούδι, γιατί και η μουσική από μόνη της μπορεί να είναι instrumental, ένα έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, να είναι Και πράγματι να πηγαίνει ένα επίπεδο παραπάνω σε ψυχαγωγή. Αλήθεια, ε, συνήθω, γιατί εδώ δεν υπάρχει κανόνα, μπορεί ναι. να γίνεται και έτσι, μπορεί να γίνεται και αντίστροφα. Συνήθω ε, παίρνει την κιθάρα σου και γράφει πάνω σε στιχάκια που έχει πλέξει ή ε, φτιάχνει μουσικέ. Τι γίνεται Όχι, επίσης περισσότερο μετά τους στίχους. Μ' αρέσει η ταυτόχρονη γέννηση. Αλήθεια. Ναι, ναι. Συνήθως έτσι κάνω τραγουδιά. Έχω ας πούμε μια, μια κυρίως ιδέα στο κεφάλι μου ε, την οποία ας πούμε σαν γενική εικόνα είναι αυτή που καθορίζει καταρχάς τις πρώτες συγχορδίες ή την πορεία της μελωδίας που θα συνεχίσει και παράλληλα θέλω να γεννιέται και ο λόγος πάντα στο, στο προκαθορισμένο θέμα ας πούμε θέλω να μιλήσω. Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν είναι τόσο συνηθισμένο, θα έλεγα. Γιατί συνήθω. Καλά, ο καθένα έχει τον τρόπο. Το, το τον αποτέλεσμα μετράει έτσι. Και, ναι. και στην τελική. και αυτό ο τρόπο δεν είναι πάντα σταθερό. Μπορεί κάποια στιγμή να διαβάσει. να είσαι κάπου που δεν έχει την κιθάρα σου. Κοίταξε. <laughs> και ε, να πιάσει ένα μολύβι και έτσι, ένα χαρτί. Και μπορεί να, να συμβεί κάτι. και αυτό. Παραδείγματο χάρη. Έχω κάποιο τρα... ε, τραγούδι αυτό που είναι στο κήπο. στο, στο καινούριο CD που έχω κάνει μαζί με την Ανά Τριμπουρμά. Ε, το. Μην μου λέτε. Αυτό είναι ένα ποίημα του 1918, γραμμένο από μια νεαρή κοπέλα. Ε, πέθανε και μικρή αυτή, ποιο ξέρει, καημένη γιατί. Μια ποιήτρια, μπα του με, πριν από περίπου 100 χρόνια. Μιλά για την Αρμένη, σα τα σχολιάσω. για την Συμπίλη, ακριβώ. Λοιπόν, εγώ αυτό το στιγμάτι το βρήκα μαζί με κάποια άλλα. Είναι και ένα άλλο, η θάλασσα τη Ιδία, που το λέει η Ασλανίδου, η Μελίνα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, εκεί έκανα μουσική επένδυση επάνω σε ένα ήδη υπάρχουν ποίημα. Συμβαίνει και αυτό. Για να ακούσουμε τη Μελήνια Συλάνια Δημιού και την ανέφερση. Αυτό ακριβώς το κομμάτι. Τη θάλασσα. Τη θάλασσα. Ναι βάλτο. Για να το ακούσουμε. Δεν το βρήκο. Κι όμω το νιώθω το νερό, το αμίλητο κιλάει. Για κρογιαλιέ ατέρμαντε σπαπυρού την ψυχή, τα κρυφιά τα παφλάσματα. Μέσα του κρατάει και τη βαθιά τας σπλαχνά του. Ματιά μου διθίσω, παραξενά της θάλασσας που μιας ή βαθιά και ψυδερίσω θάλασσα γλυκιά σε μακαρίσω, που τον αιώ. Σε τραβά κολουθάς κι όμως το νιώθω το νερό που αμύλη το κυλάει για κρογιαλιές ατερμαντές στο απειρούτη ψυχή Σα που κρατάει αι... και τη βάθια τα σπλαχνά του που ραχή <στηνίκρια> Αυτή ήταν η υπέροχη θάλασσα και ήταν. Από ένα δίσκο τη. Για να δω... Το πέρασμα τη Μέλληνα. Ναι. Ε... Σε αυτό το δίσκο είχα. είχα... Το γενικό πρόστημα. Έχω κάνει και τις ενόχληστρε. Γενικά έχει και τραγούδια του Παπαδόπουλου του Θοδωρή. Έχει, έχει και ένα του Λαβρέντι του Μαχαιρίτσα. Α, yeah. Αυτό ήταν Τάκη πότε αφού είχε κάνει την επιτυχία η μελέτη. Ναι, ναι, είναι νομίζω είναι, είμαι σίγουρος, είναι ο πρώτος της προσωπικός ο μετά πρώτος από προσωπικός. την επιτυχία του πέσμου για να μ' αφήνεις yeah, με, yeah, yeah, yeah, και ήταν yeah. ο πρώτος της Ο πρώτος προσωπικός. Ε, σε αυτό έχεις και άλλα κομμάτια. Yeah. Ε, ε, θέλω να μου πεις ε, να ακούσουμε κάτι ακόμη ένα ακόμη από αυτό το, το, το CD. Ωραία, έχει ένα... ένα ακούσαμε ως. λοιπόν τη θάλασσα το οποίο ήταν σε στίχος της Αρμένης Εσπίτριας της Σιμπήλ μια καταπληκτική μετάφραση από τον Κούλη Αλέπη έχει μεγάλη είναι. σημασία το Φτεράστη, λίγα, το τεράστη, η τεράστη, τεράστη. όλα τα λεφτά που λέμε έτσι επιστημονικά <laughs> λοιπόν έχουμε το με χρώματα δικά σου ζωή στο μονοπάτι πριν την αυγή ε, να βάλουμε το με χρώματα δικά σου σε αυτό το το τραγούδι έχει γράψει το στίχο η φωτεινή η λαμπρίδη να ας πούμε και αυτό το τραγούδι μου φέρα το στίχο η φωτεινή και έκανα εγώ τη μουσική πάνω. Ε, ποιο πούμε το χρώμα τα δικά σου ναι. ναι Είναι τραγούδια που αξίζει να τα θυμόμαστε και να τα ξανά με μια έννοια. Πάμε να ακούσουμε το με χρώμα δικά σου. Εγώ να θυμίσω ότι είναι η εκπομπή Κυριακάτη επισκέπτε. έχουμε φτάσει ένα τέταρτο πριν το κλείσμα της πρώτης ώρας τη εκπομπής Κοντά μας είναι ζωντανά εδώ ο Τάκης, ο Μπουρμάς Αλλά όχι μόνο, έχουμε και άλλους εδώ Χτυπήσαν το κουδούν νωρίτερα, αργότερα σας, έχουμε, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις Ας ακούσουμε τώρα το με χρώματα δικά σου Και έχουμε, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα Πολύ μακριά Να σε ξανά αγαπήσω. Στα διαμαντένια κοιμάτα. Τραγουδί να σου πω Σαν ξαφνιασμένο ήμουν παιδί Και πως να σου μίλησω Με μια καρδούλα που έτρενε μην πέσει στο κρεμό Είναι γεμάτη σκέψη μου με χρώματα δικά σου. Κι ας λείπει από το χαρτί μου και λείπει και η χαρά σου. Είναι γεμάτη σκέψη μου με χρώματα δικά σου. Κι ας λείπει από το χάρτι μου κι η λυπή κι η χαρά σου κι ας λείπει από το χάρτι μου κι η, λυπή κι η χαρά σου κρία πολύ μακριά θα σου τηλεφωνήσω. Με τα χαδιά, φορή φωνή τι κάνει, θα ρωτώ. Θα λε το νου σου στο βέλγιο, μα εγώ θα του μιλήσω. Να μάθει πόσο έρωτα Πληγόνι και θέω. Είναι γεμάτη σκέψη μου με χρώματα τα δικά σου. από το χαρτί μου και λείπει και Είναι γεμάτη σκέψη μου με χρώματα τα Αι από το χάρτη μου, και γυπη χαραστούν. Και, η χαρά σου. και ας από το χάρτη μου, και, και χαρασού. Θα κάνουμε τώρα μια στροφή για να ακούσουμε. Ένα από τα πιο αγαπημένα, όχι μόνο δικά μου πιστεύω, τραγούδια του Τάκη του Μπορμά, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει, αυτό που λέμε έχει ε, σφραγίσει κόσμο. Ε, και όταν λέω κόσμο εννοώ πάνω πρώτα τους απλούς ακροατές, αλλά και τραγουδιστές πολλούς. Οι οποίοι... ε, εμείς η αγωνία, για και ποιο είναι. Ε, το κλειδί. Α. Ένα yeah. τραγούδι το οποίο Πάρα πολύ συχνά Σε προγράμματα Το, το βλέπω να το βάζουν Άνθρωποι αξιόλογοι στο χώρο ε, Δεν έχει Την τύχη σε εισαγωγικά όπως άλλα τραγούδια Ρουή που Έχει φτάσει να παίζεται και από Εντάξει δεν είναι και τυχαία τα πράγματα ναι. Εντάξει, είναι... Εντάξει δεν είναι το, το περιορισμικό Τώρα το, το, το, το κλειδί είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει το στίχο ο Θοδωρής Ογκώνης mm -hmm. και περιέχεται στο δίσκο του, του Μανώλη, Μανώλη του Ιδάκη είναι, είναι το ομόνιμο, το ομότιτλο έχει, έχει το... δώσει και το τίτλο Έτσι, στο δίσκο ναι. λοιπόν αυτό το κομμάτι ε, δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που να μην συγκινηθώ όταν το ακούω. Και, και αυτό δεν είναι μόνο δικιά μου. Βλέπω τον κόσμο. Α σε μια μουσική σκηνή και όταν παίζεται αυτό το τραγούδι, βλέπει όλο τον κόσμο να το τραγουδάει. Και ε, ε, ε, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι από τα τραγούδια τα οποία, ας πούμε, ε, πώ να το πω, έχουν σπρωχτεί, το έχει ανακαλύψει ο κόσμο μόνο του και το έχει αγαπήσει έτσι, χωρί δηλαδή διαφήμιση. Τι, ε, τι, ε, τι ε, να σου πω τώρα, παίζει, πέ, πέ, πέ, τώρα ε, ε, Κάτι πέ. λέει κι αυτό. Γιατί, εμένα ό, εμένα ό, με διαφέρει να αρέσει τον κόσμο. Ναι. Και προτιμώ 300 και πιστού παρά 1000 και γενικά. <laughs> λοιπόν, ε, να, το να το ακούσουμε και ελπίζω να το ξανακούσουμε αυτό αργότερα στην πορεία της εκπομπής ε, α, Θα δούμε, θα δούμε. δούμε. δούμε. Μήπω το ξανακούσουμε και με έναν άλλον τρόπο. Αλλά θα ακούσουμε στον γνήσιο τρόπο που το ε, ε, έβγαλε στο δίσκο ο Μάνου την αμαρτία της ζωής το βήμα σου να μην πατάς εκεί που καίγεσαι να πας είναι σκληρό Τη καρδιά να μην αφήνει στη ζωή, να στρίβει. ακούσανε και θυμηθήκανε το κλειδί πιστεύω ότι θα συμφωνούνε μαζί μας θα ήταν χαρά μας αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο ή ερώτηση για τον Ντάκι τον Μπουρμά να το γράψετε θα δείτε κάτω στην οθόνη σας εκεί που γράφει στείλτε μήνυμα στην εκπομπή και βέβαια υπάρχει και το δωμάτιο επικοινωνίας του Music Heaven Radio όπου Εκεί οι εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να μπαίνουν και να συζητάμε έτσι σε ζωντανό χρόνο. Δεν έχουμε βάλει καθόλου όμως ε, τραγούδια από το... Ε, ακούσαμε από την πρώτη προσωπική δουλειά «Ο κύπο στην Ταράτσα». Να. Δεν έχουμε βάλει τίποτα ακόμη από το δεύτερο δίσκο, ε, προσωπικό σου δίσκο με την έννοια ότι είχε την ευθύνη όλων των τραγουδιών, τη σύνθεσή τους, και μιλώ για το δίσκο «Της δεν φαντασίας φίλοι». Στο, στο δεύτερο αυτό δίσκο δεν, δεν έχει ιδέες, συμμετοχές ε, φωνής από άλλους. Έχει στιχουργικές ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Και βέβαια έχει, έχει Νίκο Ζούδιαρη. Ακριβώς. Για πες μου για την γνωριμία το... σας, ε, Τάκη. Από πότε γνωριζόσαστε μετά. Κοίταξα με να δεις τι γίνεται. Ε, εγώ με τον, με τον Νίκο σε επαφή με έφερε η Δήμητρα η Γαλάνη. Mm -hmm. Παίζαμε εκείνο το καιρό παρέα με τη Δήμητρα. Και είχε, είχε, τη είχε θέσει υπόψη ο Νίκο Ζουδιάρη τα τραγούδια από το ποσο... τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, το, την αγορά του Αλχαλίλη, <συ lawsuit> την αγορά του κόσμου, και την πρώτη εμφάνιση του Αλκίνου. Εκεί λοιπόν η Δήμητρα μου, μου, μου, μου, μου, μου, μου, μου, μου ρώτησε αν θέλω να, σ, να κάνω την ενορχήστρωση του δίσκου, και να م. έχω τη γενική κατεύθυνση και στυλ του, του δίσκου, και πράγματι και έτσι και έγινε. Και εκεί ακριβώ γνωριστήκα με, το... ε, με τον Νίκο ε. κατάλαβα καλά, ο δίσκο στην αγορά του κόσμου ναι. του Ιωκουζούδια ήταν ευθύνη δικιά σου. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. ηχητικά ε, ναι. ναι Ουχητικά, σαν στήριξη. Κοιτάξτε, τι Άκουσα το ναι. τραγουδί. Ε, ε, ε, μιλάμε για ένα ιστορικό δίσκο. Έτσι, ε, ναι, ναι. Ένα Μα έχει εκπλήξει το Ο Νίκο γράφει καλά τραγουδί. Ε, εντάξει, πρέπει να Είναι δηλαδή από του ανθρώπου που θαυμάζω, α πούμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ πως σε αυτό το πρώτο του βήμα ήμουν εκεί δίπλα και τον βοήθησα με μου την ψυχή. Και βέβαια έχω, ε, έχω πληρωθεί γι' αυτό. Με την πραγματική έννοια, όχι με την ηλικία. Όχι έννοια, με την έννοια, έννοια των χρημάτων, την ψεύτικη. Yeah. Γιατί πραγματικά η λέξη πληρώνομαι έχει πιο αληθινή έννοια. έχει έχε πλάκα σε αυτό το δίσκο το πρώτο. Ε, ο Αλκίνος ο Ιωαννίδη ήταν πολύ πολύ παιδί. Ντροπαλό. Θυμάμαι, α δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τόσο καθαρά μάτια του. Και το, το, με τέτοια ένταση για γνώση να μάθει, να πληροφορηθεί είναι εξαιρετικό. <Και, και η πορεία του απόδειξε το κόμμα. Και νομίζω που το έχει το το κρατήσει αυτό. Και, ναι, ναι, ναι, και μέχρι ναι, ναι. σήμερα δεν ναι. έχει αλλάξει. Κοίταξε να σου πω κάτι, όταν κάνει μια ειδικά καλλιτεχνική δουλειά και το κριτήριο που θα καθορίσει τι επιλογέ σου δεν είναι το οικονομικό, <Και σίγουρα <Και> έχει πολλέ πιθανότητε να κάνει πράγματα με αναγνωρισμότητα, με στήλη κτλ. Όταν α πούμε. Μπει στη διαδικασία πόσο θα πουλήσει, τι θα κάνει, ποιος θα τα ακούσει και όλο αυτό το πράγμα το οποίο τάξει, θεμητό μέχρι ένα σημείο ε, πολύ σύντομα χάνει το στίγμα σου αυτό μου ακούγεται πολύ ελπιδοφορό πάντως, ξέρεις γιατί γιατί αυτές τις εποχές που κανένας δεν περιμένει να βγάλει από τη μουσική γιατί πάνε τώρα οι πουλήσεις των δίσκων ναι. πάνε τώρα όλα αυτά ε, ίσως είναι και μια εποχή που βοηθάει την δημιουργία την... με αυτή την έννοια ότι δεν κοιτάζω να βγάλω γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να βγάλω Κοίταξε, Χάρη η... Γενικώ το, το ναι, ναι, η ανθρωπότητα έχει μεγαλουργήσει σε περίοδους κρίσης mm -hmm. δηλαδή αν το δεις πολύ απλά η αναγέννηση οφείλει την υπαρξή τη στο μεσαίωνα έτσι, Αν δεν υπήρχε μεσαίωνα δε Αυτά μεσαίων. είναι νομοτέλειες, δεν είναι εξπνάδες μου ούτε ναι. γενικώ φιλοσοφίε, απελαιοφιλοσ Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την περίοδο, αυτή η κατάσταση που βιώνουμε, στο τέλος θα μας τον ανώτερο εαυτό μας. Έτσι γινόταν πάντα. Η ανθρωπότητα σε περίοδους ευημερία έκανε πολύ κακά πράγματα το Πάρα πολύ. που όπως και θέλω τώρα. να ευχηθώ είναι να γίνει αυτό που λες χωρίς να φτάσουμε σε πολύ τραγικές καταστάσεις γιατί δυστυχώς Κοίταξε, να μην το πληρώσουμε το τίμημα δεν υπάρχει ναι. περίπτωση θα το πληρώσουμε, όχι, ναι, θα, Η ναι, ναι, πληρώσουμε είναι... αλλά μη μην φτάσουμε να γίνουμε ναι, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, πώς, να, να μην κυριαρχείς τόσο πολύ το μίσος που τελευταία ειδικά βλέπουμε πάρα πολλά δείγματα του μίσου. Να, να κρατήσουμε θέλω να πω ότι ακόμα κι αν ο άλλος έχει αντίθετες απόψεις ραδερφέ ζούμε στην ίδια χώρα κάτω από τον ίδιο ηλιο μαζί θα είμαστε θα μοιραστούμε την ίδια, τον ίδιο χώρο έτσι. Ναι, ναι. κάτι δεν πρέπει να... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ξέστη γίνεται αυτέ οι δύσκολε αφυπνίζουν τη συνείδηση και προσωπικά εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο εκτός από τη συνείδηση αυτό είναι που θα μας σώσει ε, θα μας ανακάσει, θα μας σύρει τον έναν διπλά στον άλλον. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Οι, ε, οι Έλληνε από τα αρχαία χρόνια είχαμε πάντα διαφορέ και εμφυλίου και τέτοια. Το θέμα είναι ότι όταν απειλούμασταν από έναν εξωτερικό εχθρό, γινόμασταν μια αγροτιά και ανταπεξερχόμασταν. Έχουμε προπάρξει του χρόνου και θα είμαστε και μετά τον χρόνο, εκεί. Έτσι. Θέλω να βάλω ένα κομμάτι από το δίσκο τη φαντασία θήλη mm -hmm. ε, τα αγκάθια. Το οποίο είναι πάρα πάρα πάρα πολύ. Ε, Καθοδη... καθοδηγητικό ας πούμε είναι σαν πηξίδα για τους όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν τι λέει ο στίχος ο υπέροχος στίχος του Νίκου Τουζιουγερή λοιπόν θα ακούσουμε αμέσως τα αγκάθια απλά πρώτα θα βάλω τα σηματάκια μας γιατί είναι. έτσι σαν νεράκι Χωρίς <laughs> πέ, κλείσαμε την πρώτη ώρα <laughs> της εκπομπής <laughs> λοιπόν ε, μαζί σα ε, σε δυο λεπτάκια ακούτε Radio Music Heaven το δικό μας δανειόπονο Μουζιπεσυφρήσεται κοντά. Βίκε στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο το δίκτυακό του σικού σου Παράτι σου Του μουσικού σου Παρατισού του μουσικού σου παρατησού του μουσικού σου και επισκέπτες Κάθε Κυριακή Μεσημέρι Μία μετρήση. Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά Λίγο από το μάκοψα το σηματάκι. Και ακούμε λοιπόν αυτό που προαναγγείλαμε πριν Το κομμάτι Τα αγκάθια Είναι η μουσική του Τάκη Μπουρμά Και η του Νίκου του Ζούδιαρη Από το δεύτερο προσωπικό δίσκο του Τάκη Μπουρμά Με τίτλο τη Φαντασία Στήλη Για ακούστε το ψυχή και σώμα Να'χει στο σου μη χαθούν τα μονοπάτικια Τα πόδια σου αστά και εντούνε τα αγκαδιά Είναι από φθόνο που σαπίζουνε στο χώμα να γνωρίσουν το πόσο π' εσύ και με ποιο τρόπο θα ναι, τις πτώσεις σου το κροτό γιατί το θαρρό σου πολλοί θα το μισήσουν Να Άσε, λοιπόν, καρ, για, καρ, για να κιλώνουν. Πάσε πολλά κάτι για τα κάνει να γιτώνε. Έχει την είσαι ψυχή σου, μαξιλάρη. Έχει την εσύ και ψυχή, σου μαξιλάρι. Και να θυμάσαι πάνω στη στιγμή στο κουφάρι, κάτι μικρόψιζό καιμαρών. Κάτι μιλόψι χαζόμενο. Αυτά ήταν τα αγκάθια Αυτά ήταν τα αγκάθια ακριβώς Σε αυτό το τραγούδι έχει ενδιαφέρον έτσι στο τέλος υπάρχει μια χοροδία όχι τεχνία εντός φτιαγμένη μια χοροδία από ανθρώπους που είναι σε φημία ας πούμε και τραγουδάνουν μαζί Σε αυτό λοιπόν τα φωνητικά συμμετέχει η Άννα με μια φίλη τη. Και η Άννα, η Υπουρμα, η Άννα έτσι, Υπουρμάμενα, είναι, με μια είναι. φίλη της. <χει> Συμμετέχει η Μαγκύρα η Ματίδη, η ηθοποιός Άραστα. γνωστή, και ο Καφετζής, ο, ο, που έφερε τους καφέδες. Α, ναι. Που έφερε τους καφέδες, <χει> καραγούσταρε. Τι ωραίο τραγούδι και το Μορμούρα, και του λέω ρε, δεν μπαίνει μέσα στη χοροδία και ε, ε, ακούγεται η ε, φωνή, ε, φωνή του. Θα. Και είχε πολύ πλάκα. Είναι ωραία τα πράγματα όταν σήμερα είναι στο γιατί όταν φτιάχνεται ένας δίσκος είναι ωραίο να περνάς και καλά έτσι. Γιατί αν είναι όχι μόνο είναι ωραίο, το μόνο... είναι το ζητούμενο ο ιδάρος δεν γράφει η ζητούμενο. διάθεση ε, όσο και σου φαίνεται περίεργο γράφει σε αυτό το ψυχρό ναι. μαγνητόφωνο η διάθεση, ε, απίστευτο και να ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι και αυτό θέλω να είναι το μίλες τίποτα είναι ναι. η στοίχη δική σου και εδώ ε, το τραγουδάς και αυτό ναι, έτσι, δάκι, ναι. ναι. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το κομμάτι Αυτό το, το κομμάτι είναι, είναι ένα yeah. Ερωτικό κομμάτι Είναι μια μαγική στιγμή Μεταξύ του ζευγαριού Όπου αισθάνεται Το αρσενικό εν προκειμένου ε, ότι δεν, έχει, δεν, δεν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα Και αν μι... κάνει, κάνει... Δεν έχουμε να πούμε Ή αν μιλήσουμε θα το χαλάσουμε αυτό που ζούμε λέει, λέει, Δεν έχουμε να πούμε τίποτα Γιατί κάνει η σιωπή μας τόση φασαρία <laughs> Οπότε ας πούμε Αγαπώ να σ' αγαπώ Για να Έχει μοιρανά σα, σου ανάσα μου γύρω σου γυρίζω. Κάτι αρχίζει απόψε μέσα μου, εδώ στη μέση του χειμώνα. Κάτι από αυτά που με λυτρώνουν, αυτά που μ' Μιλά τίποτα, τίποτα μιλες. Έλα πιο κοντά απόψε η νύχτα θα είναι κλειά. τίποτα, τίποτα μιλες. Κάνει σιωπή μα τόση φασαρία. το γύρω μοιάζουν περικά όλα τα καθημερινά Λες σιωπή σιωπητούς ξεμακραίνουνε ενώ ναι, πως δεν υπάρχουν Ακόμα κι η κάμαρα ξεχάστηκε και έχασε σχήμα και διαστάσεις Άκου τη ήσυχα που πέφτει το σκοτάδι <μιλή> <μιλή> μιλες τίποτα, τίποτα μιλες. Έλα πιο κοντά, απόψε η νύχτα θα νεκριά. Μιλες τίποτα, τίποτα μιλες. Κάνει χιοπί μας το Μη Μιλες τίποτα, τίποτα μιλες έλα πιο κοντά απόψε η νύχτα θα' ν' κρυά τίποτα, τίποτα μη κάνει σιωπή μαστός η φασαρία Μη λες, τίποτα, τίποτα μιλες. έλα πιο κοντά απόψε η νύχτα θα' είναι μη λες, τίποτα, τίποτα μιλες. Κάνει σιωπή μας τόση φασαρία Κάνει σιωπή τόση φασαρία Είναι ένας πραγματικά υπέροχος στίχος Πολύ χαρακτηριστικός Λοιπόν, όσοι μας ακούτε από την αρχή της εκπομπής Θα ακούσατε ένα κουδούνι Λοιπόν, και πραγματικά εδώ Ακούτε έτσι και διάφορου τορύβους Δεν είμαστε μόνοι μας με τον Τάκητο Μπουρμά Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι και εδώ Η Ανούλα η Μπουρμά Γεια σου χαίρετε, χαίρετε. <laughs> Επιτέλους, να ακούσουμε τη φωνούλα σου Τόση ώρας έχουμε Τέλεια, είσαι <laughs> στο σπίτι μου <laughs> να, μην, να μην μιλάς τόση ώρα ε, Δεν θα μπορούσαμε Να μην έχουμε την παρουσία της Άννας ε, Σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε Σήμερα στον Τάκητο Μπουρμά Και όχι τίποτα άλλο Αλλά ένας Σημαντικός λόγος γι' αυτό που επιβάλλεται αυτή η παρουσία Είναι ότι η ο τελευταίος προσωπικός δίσκος του Τάκη του Μπουρμά Είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Άννας της Μπουρμάς ναι. Είναι τα Ρόδα της Αυλία που κυκλοφόρησε τώρα πολύ πρόσφατα Μέσα στο 2012 με... Έχει μέσα 10 τραγούδια από τα οποία και τα 10, όχι τα 9, Γιατί έχει ένα και η ίδια η Άννα η Μπουρμά τα... τα 9 είναι του Τάκη του Μπουρμά ε, και είναι απαραίτητο λοιπόν να σας έχουμε εδώ και τους δύο να μας παίξετε κάτι έτσι να ακούσουμε και από αυτό δεις να παίξουμε λες να παίξετε βέβαια γιατί ε, μια από τις καλύτερες στιγμές αυτής της εκπομπής είναι τα live και όταν οι καλεσμένοι μου είναι μάχημοι και δεν είναι κότε, δηλαδή γιατί είναι και πολλοί που είναι τώρα άσε, live και τέτοια παίζα από CD δεν Α, μπορώ εγώ να μην το εκμεταλλεύομαι <laughs> λοιπόν τι θα ακούσουμε Κοίταξε, να πω έτσι εντάχει: Δύο κουβέντες για αυτό το δίσκο. Αυτό ο δίσκο είχε ξεκινήσει να γίνει πριν πολλά χρόνια. Ε, αντιμετωπίζαμε κι εγώ και η Άννα προβλήματα στην έκδοσή του, τα γνωστά προβλήματα, α μην κολλήσουμε σε αυτά. Και έτσι πάρθηκε και η απόφαση να το αφήσουμε στο σιρτάρι και ό,τι θέλει να γίνει. Και όταν έρθει η ώρα. Ε, έτσι, Πέρσι το καλοκαίρι, λοιπόν, η Άννα ήρθε ένα απόγευμα στο σπίτι και μου ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνουμε αυτά τα τραγούδια που είχαμε ξεκινήσει τότε κάποια είναι γραμμένα Είμαστε. κάποια playback από τότε δηλαδή από το 2002 Είμαστε. ήταν Είμαστε. τόσο 2001 Λοιπόν και έτσι και έγινε το καλό με την υπόθεση αυτή είναι ότι δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας να μας υποδείξει και να μας καθοδηγήσει με την κακή και πολύ κακή έννοια του όρου καθοδηγό, στο να κάνουμε εκπτώσει, α πούμε στη στην μας. Άρα τελικά το υπηρεφόρησα τώρα... Έτσι, ήταν έτσι, για καλό. Έτσι, όλα για καλό, όλα για mm -hmm. καλό. Πάντα όλα για καλό. Αυτό είναι πάνω από το κεφάλι μου συνέχεια. Λοιπόν, και έτσι και έγινε αυτό το, αυτός ο δίσκος... με καθαρά κριτήριο καλλιτεχνικό... με αυτό που λέγαμε πριν περί ψυχαγωγίας... Mm -hmm. με στίχου που έχουν σοβαρά ερωτήματα... για τον καθένα μα, με στίχου που έχουν... Ε, σαφές ελπιδοφόρο μήνυμα μέσα τους, παρότι εκ πρώτης ε, ακρόαση μπορεί να δείχνουν αλλιώς. <Κι> και έτσι είχαμε τη χαρά να μπούμε σε ένα στούντιο, βεβαίως ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι, από καρδιάς και το σάκι το φράγκο, το γαμπρό μου δηλαδή Σάκη, πες οποίος... ένα καλησπέρα δεν <laughs> <το> μπορώ να <laughs> κρύψω τι <είσαι> εδώ <laughs> <laughs> <θα μπορούσε, laughs> <laughs> δεν θα μπορούσε να μείνει εδώ άνθρωπος που είναι η ψυχή ε, όλων αυτών που γίνονται γιατί τα δίνει όλα και στηρίζει με όλη την καρδιά και την αγάπη την προσπάθεια και της Άννας και του Τάκη και όλα. είναι, είναι, είναι ε, πραγματικό, ο πραγματικός αρωγός <laughs> <Πλώσε το. laughs> Είναι πραγματικό αρρωγό ναι. τη δουλειά αυτή. Μεγάλη δηλαδή. υπόθεση να έχει έναν άνθρωπο. Τι να τσυρίζει, τσυρίζει, τώρα, το συζητάμε. Είναι... Και ήθελα έτσι πάλι να τον ευχαριστήσω mm. δημόσια. Λοιπόν, τώρα να, να παίξουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Λέγεται Μακρινά Αστέρια. Είναι ένα, ένα τραγούδι που το στοίχο έχει γράψει ένα αγαπητό φίλο ο Σωτήρη Οβόπη, ο mm οποίος -hmm. μένει στο Βόλο. εξαιρετικός άνθρωπο και πολύ καλό Έλληνη. Mm. Ε, και μα χάρησε αυτό το στίχο. Να το παίξουμε ζωντανά, λε. Ναι, ζωντανά, ζωντανά. Yeah. Yeah. σα αφήνω τώρα. Με χέρια πέσω ότι πήγα γύρισα Με αδιανάτα χέρια Εδώ μαζί σου είναι το παν, εδώ το φως της μέρα, Εδώ το χώμα που πατάς, εδώ So τόση ώρα από το δικό σας τώρα καθάρισε η συμφωνή μου. Λοιπόν, ε, και δεν είναι μόνο οι, οι καλές κριτικές που έχει πάρει από όπου έχω διαβάσει πούμε, κριτική για αυτό το δίσκο, λέει θετικά πράγματα. Κυρίως είναι ότι έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και στα live που κάνετε ε, πάντα υπάρχει μια ε, Γεμάτη Μουσική σκηνή Ένας χώρος στο οποίο δεν βρίσκεις να κάτσεις <laughs> Έχω έρθει κανένα δύο φορές και εγώ Και μπορώ, το λέω με, με τη μαρτυρία τη δικιά μου Και ο κόσμος περνάει πολύ ωραία Γιατί τραγουδάει, χαίρεται Δεν, δεν είναι παθητικό. Δεν βλέπει, ξέρεις Δεν κάθεται και κουβεντιάζει με την παρέντευση Και ακούει και μια υπόκρουση ε, Συμμετέχει και νομίζω ότι έχετε πετύχει το, το στίχημα. Γιατί αν πετυχαίνεις αυτό το πράγμα, έτσι τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου. Ε, οι εμπειρίες σας είναι με αυτά που λέω. Δηλαδή το βλέπετε και εσείς αυτό. Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Και είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουμε. Ε, γεγονός είναι ας πούμε ότι εμείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε καθαρά για να περνάμε πρωτίστως εμείς καλά. Δεν έχει καθόλου μέσα δόλο, δεν έχει καθόλου ψέμα, είναι παλικά ο αληθινό. Φαίνεται αυτό, εκεί Φαίνεται και από τα, τα μάτια και ο ο τα δικά σου και τη, τη στιγμή που παίζεται και από τον τρόπο που γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Ε, αυτό το εισπράττει ο κόσμο αυτούσιο. Δεν υπάρχει θέμα. Ε, πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, κυκλοφορούσε πριν πρότινος. Η... Μια εντύπωση ότι που έχω συζητήσει και μάλλον yeah. παραγωγούς παραγωγού δίσκων και ραδιοφώνων mm -hmm. λοιπόν, κλπ. και λέει, Μα ο κόσμο, στο ερώτημά μου, α πούμε, γιατί ρε παιδιά τέτοια ευτέλεια, ας πούμε. Και η απάντηση ήταν, ο κόσμο λέει τέτοια θέλει. Και αναρωτιέμαι, εγώ με το λίγο μου μυαλό, αυτό ο κόσμο, στον οποίο αναφέρονται αυτοί οι κύριοι, είναι ο ίδιο κόσμο που εχθέ, σχηματικά το εχθέ, τραγουδούσε εσεί όμω νομπελίστε ποιητέ. Yeah. Πώ λοιπόν από τον νομπελίστε ποιητή πήγαμε, να το πω, α πούμε, α μην το πω καταλαβαίνουν όλοι, ξέρεις Ντάξει. είναι, Έτσι, είναι ναι. ένα, ένας μύθος δηλαδή προσπαθούν να μας περάσουν πράγματα στο κεφάλι που δεν ισχύουν και να σου πω γιατί μπορεί να πει κάποιος δεν βέβαια εκείνη την εποχή ο κόσμος ξέρω εγώ είχε κάποιους ανθρώπους σπουδαίους είχε, θα, είχε, είχε όραμα, έξε, είχε, όραμα. Είχε, είχε όραμα. νομίζω έχει ξανάρθει αυτή η εποχή Έτσι. Και... Σου, είπα, σου είπα και πριν ναι. σε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας χάνει το όραμά της επικεντρώνεται αςούμε στην πιστοτική κάρτα στο ακριβό αυτοκίνητο στο ρούχο να στο... Λοιπόν, κάνει εντύπωση ανθρώπου ανθρώπους που δεν εκτιμά ξέρεις, ξέρεις, πλάκα. ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο το θέμα είναι το εξή. προσωπικά μιλώ yeah. όταν ένας άνθρωπος σε μένα με κρίνει από το τι αυτοκίνητο έχω, τι ρούχο φοράω τι καταθέσεις έχω στην τράπεζα, τι στη σπίτι κλπ. λοιπά αυτός ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων δεν, δεν μου κάνει για παρέα, δεν μου κάνει για φίλο. Δεν, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι με έναν τέτοιο άνθρωπο. Κατάλαβε, δηλαδή. Οπότε είναι Άρα και τα τραγούδια μάτυγονα. που γράφει ε, ε, δεν απευθύνονται σε αυτή την κατηγορία. Τα τραγούδια, θα σου πω κάτι χάρη. Τα τραγούδια που γράφω δεν, δεν, δεν μου αρέσει να χωρίζω ανθρώπου σε ομάδε. Τα τραγούδια που γράφω τα γράφω για όλου. Κοίταξε γίνεται. Η, η, η μουσική έχει δύο κατηγορίε. Βασικέ κατηγορίε. Χωρίζεται σε σωματική μουσική και σε πνευματική μουσική. Λοιπόν. Πρέπει και τα δύο είδη να συνυπάρχουν. Δεν το συζητώ. Mm -hmm. Δεν είμαι ε, δογματικός και κολλημένος. Mm -hmm. Πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο τα είδη. Το θέμα είναι όμως να υπάρχουν σε, ανάλογες, σε ανάλογα ίσες ποσότητες. Δεν μπορεί να ανέασουμε ναι όλο το πράγμα... Ε, στην ξεφτίλα να το πω έτσι, α Εντάξει, δεν, δεν είμαστε και σαν λαό σε Έχουμε πίσω μα ένα πολιτισμό, δεν είμαστε άσομαι, μόνο τσιφτετέλι και τραπέζι και τέτοια. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε βγάλει νομπελίστα ποιητέ, έχουμε βγάλει απίστευτου φιλόσοφου, γιατρού και σύγχρονα παιδιά, νέα παιδιά. Ακούω, πρωτεύουν στα μαθηματικά. Γιατί λοιπόν αυτά τα πράγματα να μην γίνονται γνωστά, ούτω ώστε να παίρνουμε, παιδί μου, έτσι μια ελπίδα ότι δεν είμαστε του πεταμάτου. Δηλαδή μα έχουν ψήσει ότι είμαστε χειρότεροι. Ενώ δεν είμαστε. Πώ θα γίνει, δηλαδή. Μα έτσι είναι. Πολλοί λένε ότι αν ένα πράγμα ε, θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα ω βαριά βιομηχανία μετά τον τουρισμό. και το μετά το λέω Μα, με ναι, ναι. οικονομικού όρους, δεν θα έπρεπε να είναι μετά. Μα. Θα έπρεπε να είναι ο πολιτισμό τη. Ευρώπη χωρί Ελλάδα. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται κάτι. Δεν... Και όχι μόνο Ευρώπη. Α πούμε, δε ένα άλλο πράγμα. Μιλάει τώρα το επίσημο κράτο για 2.500 χρόνια πολιτισμού. Yeah. Πριν 2.500 χρόνια, όπω είναι γνωστό. Χτίστηκε η Ακρόπολη. Δηλαδή όταν μιλάς εσύ επίσημο κράτος και λες για 2.500 χρόνια πολιτισμού σημαίνει ότι εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα στη σπηλιά αφού έδειρα όλους τους συνσπηλίτες <laughs> και τους πήρα και τις γυναίκες και το φαΐ <laughs> και την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα και έγραψα λόδο τεχνία, θέατρο ιατρική, έκτησα αρχιτεκτονική Δηλαδή δεν είναι α πούμε έτσι τα πράγματα Άνακαλα καλά τα λέει Πολύ <laughs> καλά <laughs> Ε, θα ακούσουμε και θέλω τώρα. να βάλουμε ένα τραγουδάκι από αυτό το τελευταίο, φρέσκα πράγματα να ακούσουμε από τα Ρόδα της Αυλή. Άννα, εσύ θα μου διαλέξει. Oh. Τι θέλει να. Δεν ξέρω. Ωραία, να ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> Άνθρωποι. πες, πες, πες εσύ εγώ, θέλω, εγώ θέλω να βάλουμε το τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο. και επισκέπτες δυόμισι πήγε η ώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συνθέτη στιχουργό, τραγουδιστή και γλύπτη, α δεν μας είπες κάτι κάνω μια παρένθεση εδώ ναι, ναι. για να μην το ξεχάσω γιατί ο Τάκης ο είναι γενικότερα ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο στη μουσική πες μας λίγο για τα γλυπτά σου ναι. πώς, πώς ξεκίνησε κοίταξε εγώ είχα μια αγάπη για αυτή. Για για τις κατασκευές αυτά τα έργα από πολλά χρόνια πριν δηλαδή, μιλάμε ίσως και μία 30-40 ετία πίσω για κάποιους λόγους είχα μια επιθυμία να πάω στην, στην Τεχνών αλλά για κάποιους λόγους δεν μπόρεσα να το, να το κάνω πριν ε, αλλά ε, είχα αρχίσει και εξασκούσα αυτο, αυτή την ενασχόληση mm -hmm. με τη γλυπτική και κάποια στιγμή πέρσι το καλοκαίρι αποφάσισα κατόπιν παρότρινσης διάφορων φίλων που γνωρίζω από παιδιά τη καλούν να κάνω μια αίτηση να περάσω από, από κριτική επιτροπή τη καλούν Μάλιστα. Πράγματι λοιπόν αυτοί ήθελαν ένα φάκελο με 50 έργα φωτογραφημένα και 10 ζωντανά mm -hmm. και υπήρχε βέβαια και μια θεωρητική προσέγγιση mm -hmm. όσον αφορά ιστορία τέχνης, φόρμες, αποχρώσεις mm -hmm. και, που έχουν σχέση με, με τις τέχνες αυτού του με τα οικαστικά ε, και πραγματικά Πέρασα αυτή την κριτική Επιτροπή, η οποία ήταν λίγο γερά εξέταση, ήταν 16 αμελείς, 8 Καθηγητέ, 8 τελειόφοιτοι. Μάλιστα. Ναι, και πέρασα παμψηφή. Πάρα πολύ το ευχαριστήθηκα, πήρα και την δαυτότητα του, του ανθρώπου που είναι καστικός. Ήταν, ας πούμε, βασικά μια ηθική ικανοποίηση η που την όφειλα στον εαυτό μου. Δεν δε, δε δε. είναι ότι με βελτίωσε σε κάτι, ούτως άλλως εγώ δουλεύω χρόνια πάνω σε αυτά. Τι υλικά Κυρίω χα... σίδερο. Mm -hmm. Τελείω αντίθετο πράγμα. Από τη μία κιθάρα και μαλακά δάχτυλα και ευλίγιστα Μαι. και υπάκουα και από την άλλη σφυριά βαριά με αμμόνια φωτιέ και αφτά, τέτοια. Είναι. Ναι, Ωραία, άμα σου μου αρέσει πάρα πολύ, μου κάνει καλό και, στο ψε... και στην ψυχή μου και στο πνεύμα μου. Κάνει, είχε κάνει μια έκθεση. Κάνω, κάνω συνήθω δύο εκθέσει στο χρόνο. Δύο στο χρόνο. Είναι η επόμενη δηλαδή αλλά... πότε περίπου να. Κοίταξε, τώρα η επόμενη λογικά πρέπει να γίνει γύρω στο φθινόπωρο, αλλά mm -hmm. δεν ξέρω, έχω ακόμα mm -hmm. μερικά ερωτήματα όσον αφορά πρέπει να γίνει γιατί ξέρει. Είναι κάπως η κατάσταση, ρε παιδί μου, δεν... ο κόσμος δηλαδή πια έχει μπει σε μία τροχιά λίγο στέρησης και θα πρέπει να... Μήπως όμως αυτές είναι οι εποχές που πρέπει να επιμένουμε. Αυτές, αυτές κοίταξα, αν ναι, αφορά τη γέννηση της τέχνης, είναι ιδανικές. Δηλαδή, Τώρα, αφορά... δεν εννοώ για τη γέννηση, εννοώ ακριβώς γι' αυτό ότι όταν υπάρχουν μαύρα πράγματα και ό, όταν λέω μαύρα δεν εννοώ μόνο ως ε, κατάθλιψη ω ε, ναι, διάθεση ναι, ναι. ενώ και ως ε, <coughs> πλήματα μίσους ε, ε, όχι ενότητας αλλά διχασμού μήπως ναι. αυτές οι εποχές είναι που πρέπει να επιμένουμε λίγο στην τέχνη και στο ε, σε αυτό, που θα, αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας για την ψυχαγωγία που θα ε, προσπαθήσει να δείξει στους ανθρώπους ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να... Ναι, Ναι, ε, ναι αυτό είναι σίγουρο Υπάρχουν τέχνες <σχελόνη> σε περίοδους έτσι δύσκολες οι δύσκολοι προάγειοι δηλαδή με λίγα <σχελόνη> <λόγια. σχελόνη> Το θέμα είναι α πούμε ότι ε, δε, θέλει ο κόσμος ε, οι φιλοφρονήσεις δηλαδή που, που δέχομαι στις εκθέσεις <σχελόνη> είναι απίστευσε. δηλαδή τις μισές να πιστέψω θα πρέπει να ψηλώσω πέντε πόντους <σχελόνη> Λοιπόν αλλά εκεί, μέχρι εκεί είναι το οποίο βέβαιως είναι πολύ σημαντικό έτσι δεν κάνω κανιά <σχελόνη> γκρινιά μόνο γκρινιάριζα δούμε αλλά θα δούμε, θα δούμε να θα έχω έτοιμο υλικό, γιατί δεν είναι για να, να κάνω έκθεση για την έκθεση. Έτσι. Okay. Πάνω απ' όλα είναι μια διαδικασία που σε γεμεί, που σου δίνει χαρά, που σου δίνει έτσι, έτσι σου γεμείς. προκειμένου να τα δίνω στους γιατρούς καλύτερα στα <laughs> Τέλεια. <καλύτερα στα μόνη. laughs> <laughs> Τέλειο. Επανέλθουμε λοιπόν εδώ στα ρόδια της αυλής ε, να σα. Ζητήσω να παίξουμε και κάτι άλλο Από αυτό το δίσκο Ο Ρώσεις κάνει το είναι... Λαβρέτη Μαχαιρίτσα δεν τη σήμερα <laughs> Λοιπόν, <laughs> οπότε Έχουμε <laughs> Έχουμε μια συμμετοχή στο δίσκο το... Του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα ναι. Είναι το τραγούδι Ονειροπόλος. Ονειροπόλος Λοιπόν, ας το ακούσουμε τώρα έτσι απλά Με μια κιθάρα Και με τη φορά <laughs> της <Άννας. laughs> Λεσιο... έτσι, Ναι Είσαι δρελός και Άγιος, είσαι ονείρο πόλος Στέκεις στην άκρη του γυαλού, δικός ο κόσμος όλος Δεν είσαι ευχές, δεν είσαι φιλιά, χρυσή κλωστής ευέλους Στοχεύεις με το τόξο σου, του ουρανού Στέλνογραφή στη Μούσα, την άειδον唐λα λούσα Σε εκείνη Τι πιάνει, τραγούδι θα το κάνει Στέλνογραφή στη Μούσα, την άειδον唐λα λούσα Σε εκείνη που Τι πιάνει, τραγούδι θα το κάνει σε εκείνη πότι πιανεί Τραγούδι θα το κάνει Έχεις γλυκές συνήθειες Αγάπες επιστήθειες Χαμογελάς και κλέ, Το δείχνεις και το λες Παλεύουν και πονάνε. Θα έρθω μαζί σου για να δω. Τα βέλη σου που πάνε. Πέτα μαζί μου, πέτα. Τη άνοιξη, Βιολέτα. Χρωμένα ακόμα στην παλέτα. Τα πιο μορφά πορτρέτα. Πέτα μαζί μου, πέτα. Τις άνοιξης βιολέτα mm -hmm. Χρώμα ενα ακόμα Στην παλέτα mm -hmm. Τα πιο μορφα πορτρέτα mm -hmm. Πέτα μαζί μου πέτα mm -hmm. τη άνοιξή βιολέτα Αυτό είναι <laughs> <laughs> ε, Είναι Από τις στιγμές που δικαιώνομαι έτσι να που ξεκίνησε αυτήν την εκπομπή η χαρά καταρχήν παίρνω εγώ και ελπίζω ότι αντίστοιχη χαρά παίρνει και ο κόσμος που μα ακούει είναι, είναι υπέροχη είναι το κάτι άλλο λοιπόν ένας ένας δίσκος που είναι πολύ φρέσκος αλλά σε αυτές τις δίσκους εποχές έχει ξεκινήσει ένα δρόμο που όλα δείχνουν ότι θα είναι μακρύς δεν θα είναι κάτι που Άναψε, έσκασε και σαν πυροτέχνημα έσβησε. Mm. Έχει πράγματα να μας πει και να μου επιτρέψετε να βάλω το ομόνιμο κομμάτι, έτσι, τα ρόδα της αυλή. Mm. Και δεν ξέρω, όσοι γνωρίζουν το Ντάκη τον δεν κρύβεται, δεν μπορεί να κρυφτεί το πόσο ευαίσθητος άνθρωπος και πόσο γλυκός άνθρωπος είναι. Τα λένε μέχρι οι τίτλοι των δίσκων του. Ο, ο Κήπο στην Ταράτσα, τα ρόδα της αυλής. Δηλαδή ένας άνθρωπος που Έχω, ξέρεις, έχω ένα κήπο στην Ταράτσα Αλήθεια Ναι, έχω ένα κήπο στην Ταράτσα Και από εκείνη και ο τίτλος Έχεις και ρόδα στην αυλή σου Έχω πολλά ρόδα στην αυλή και διάφορα Και παλιά ρόδα που μυρίζουν όχι, όχι αυτά, αυτά τα αύσματα Και αφιερώνω έτσι αρκετό από τον χρόνο μου Μ' άρεσε πάρα πολύ να βλέπω τα λουλούδια Να εξελίσσονται, να μεγαλώνουν Να μεταμείβουν για αυτό που κάνουν Είναι ωραία Είσαι ωραίος Και πάμε να ακούσουμε τα ρόδα της αυλής. Σαουλής, έτσι, δυνατό κομμάτι και ε, μην ξεχάσω οπωσδήποτε να, να ρωτήσω πού μπορούμε να σας ακούσουμε, έτσι, ποια είναι τα σχέδιά σα για την ε, ε, επόμενη περίοδο τι υπάρχει ε, κανονισμένο σίγουρο να, να μιλήσει η Άννα για αυτό που είναι και ο γενικός προστάζων okay. <laughs> <laughs> πάμε εκεί πιάξε πάντα σήκω τρέχα <laughs> θα το μάθω και στα γερμανικά να στα λέω. Ούπα να Φτάνει τόσο Γερμανία. Ε, το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε μια μεγάλη για τα μέτρα μας συναυλία ε, στο μαραθώνα, στον τίμβο στην παραλία του μαραθώνα, παραμονή της Παναγίας. Όπου... 14 Αυγούστου. 14 Αυγούστου, λοιπόν, όπου πρώτη φορά ανακοινωνείται αυτό. Και θα... Έχετε ήδη δηλαδή, έτσι Έχετε Όπου θα εμφανιστούμε εκεί ε, με ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και όταν λέω καλοκαιρινό, ε, δεν εννοώ ότι θα έχει ε, μαγειό και παντόφιλε. Και... Δεν θα βγει <laughs> με πικίνης, δηλαδή. Όχι, όχι, τέτοια πράγμα. Ε, είναι απλά διαφορετικό από το προηγούμενο που κάναμε Και το ονομάζουμε τώρα το καλοκαιρινό Ήταν το, φύνο, όχι το, το ανοιξιάτικο το καλοκαιρινό Και θα γίνει και το χειμερινό μετά Ωραία. Λοιπόν, και... εκεί είναι συναυλία που έχει αρκετούς καλύτευνες Όχι, είναι, είναι, είναι, είναι, η δικιά Α, είναι η μέρα μας Είναι η δικιά μας συναυλία, είναι η μέρα μας Γίνονται διάφορα πολιτιστικά στο παραλία, Δήμο Είμαστε καλεσμένοι από το Δήμο του Μαραθώνα mm -hmm. ε, Θα είναι μπροστά στη θάλασσα εγώ θυμήθηκα κάτι ε, γιατί ε, ε, υπάρχει. Ναι. Το Alzheimer που λέγαμε δεν έχει σημασία ηλικία. Ναι, ναι να, φτιά... να φτιάξω καφέ. <laughs> μάλλον, <laughs> μάλλον χρειάζεται. Ε, θυμήθηκα που πριν από λίγε μέρε μπήκα να ψηφίσω. Τα... Αυτούς που θέλω να δω στο νεστόριο ναι. Λοιπόν και δεν ξέρω έχει λήξει αυτός ο διαγωνισμός Σήμερα είναι η τελευταία μέρα Μπορούν ακόμα να ψηφίζει, μπορούν να προσεφίζει ακόμα ο κόσμος Και αυτό είναι ω. Είναι 150 συγκροτήματα Και νέα παιδιά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους και ο κόσμος ψηφίζει ε, ποιους θέλουν να δουν εκεί. Αλλά τα τρία πρώτα συγκροτήματα είναι που θα μπουν χωρίς κριτική επιτροπή. Τα υπόλοιπα 12, 15 θα περάσουν και θα παίζουν κάθε μέρα τρία. Ε, θα τα διαλέξει μία ε, κριτική επιτροπή που έχει επιλέξει το Αλλά story. οι τρεις πρώτοι είναι δικαιωματικά, δεν το συζητάει η επιτροπή. Θα παίξουν Όπως ε, επιτροπή είναι ο Θάνος ο Μικρούτσικος ναι, Θάνος ναι, ο ο, είναι ο, ο Θάνος ο Μικρούτσικος είναι ο Χρήστος ο Παπαμιχάλης είναι παραγωγός, παραγωγός με γνωστός μέρος, και είναι και ο Θένης Καραμπουρατήδης ο γνωστός συνθέτης yeah. που γράφει τις, να τα σα υποφίνει τα τραγούδια Πού μπαίνει να ψηφίσει ο κόσμος σελίδα του, του νεστόριου, του νεστόριου. Youth, για, το, ναι, για το youth stage είναι η ψηφοφορία mm -hmm. μέσω facebook αυτοί. όπου βλέπει όλους τους υποψήφιους να ναι. συμμετέχουν και μπορεί να κάνει και και like ακούει και τα τραγούδια τους αυτό είναι η λίγη σήμερα λοιπόν. Οπότε α το πούμε για όποιον θέλει να, να σα στείλει στο Νεστόριο. Έτσι, έτσι. <laughs> ε, ωραία, έχουμε το Μαραθώνα. Πιστεύω εγώ ακράδαντα ότι θα έχουμε και τον Νεστόριο. Και ε, περιμένουμε και ο περιμένουμε. Έχει ήδη εγκριθεί κι άλλο ένα φεστιβάλ. Το οποίο θα παρευρεθούμε. Απλά θα το ανακοινώσουμε από αύριο. Γιατί θέλει okay. πρώτα το ίδιο να το ε, ανακοινώσουμε. ωραία. <laughs> να μην προτρέχουμε. Ε, το καλοκαίρι, ξέρεις, έχει άλλη ιστορία. Εγώ θυμάμαι μια από τις αξέχαστες εμπειρίες μου από live ήταν όταν είχα πάει κάποτε στην Άξο ε, διακοπές και σε ένα δημοτικό σχολείο είχα ακούσει τον Νικόλα τον Παπάζογλου τα... με καθυσματάχια. Τα στα ο Νίκος, ναι, στα... ναι, στα νησιά πήγαινε ε το καλοκαίρι, ναι. φοβερό, ξέρεις, να πας κάπου για διακοπές και να ακούσεις έναν καλλιτέχνη που αγαπάς και Πιστεύω ότι τέτοιες στιγμές θα... θα ζήσει ο κόσμος που θα έρθει να σας βρει Γιατί βλέπω ότι θα πάτε σε διάφορα mm -hmm. μέρη mm -hmm. Δεν κάθεσαι, mm -hmm. Άννα, oh. Έτσι, oh. Και έτσι να κάνεις Όχι, δεν κάθεσαι Έτσι oh. να κάνεις oh. Λοιπόν, εγώ θέλω να φωνάξω τον Σάκη εδώ mm -hmm. Να μας πει μια ιστορία Η οποία ε, την είχαμε ξαναπεί παλιότερα Αλλά μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση Και θέλω να την επαναλάβουμε για μια, αλάξω, μια δηλαδή, παραλία, κύριε. για μια. Ε, από για το εκεί κατάλαβε. Αποχή μακριά όμω δεν θα ακουστεί. Ακούγεται, είναι επιπληκτικά τα μικρόφωνα. Δεν μπορεί, μπορεί να. Εντάξει, μπο... αν θέλει λίγο πιο κοντά έτσι για να. Ε, τέλεια. Ιστορία μακρινή. Έτσι, για πε μα. Μακρινή και αγαπημένη. Ε, Διακοπέ. Όπω και πλησιάζουν κιόλα. Πού? Κύθιρα. Κύθιρα. Ξέζει, εκεί υπάρχει το χωριό Αρωνιάδικα Είναι οι Αρώνηδες από εκεί Είμαστε, Βέβαια από τα Βάτικα, από την Άπολη Είναι ο ακριβής, η ακριβή Καταγωγή μου Αλλά από τα Κίθυρα προφανώς Οι πιο προγονίνη είναι Αγαπημένα νησιά και υπέροχα Λα, Τι λατρε, συνέβη λατρε, εκεί Λατρεμένο, λατρεμένο νησί Και για μας και για την Άννα γενικά ε, Μια ιστορία ε, Θα έλεγα όμορφη Σε ένα μικρό στο Μελιδόνι καραπάκι, καραπάκι σε μια παραλία στο Μελιδόνι Έτσι παρέα φίλοι μαζεμένοι Και το σκηνικό εξελίσσεται μια παραλία λοιπόν, με παιδάκια που παίζουν Και απολαμβάνουν Φανταζόμαστε τη λίγη <σχελίδι> <αποναμάνε σχελίδι> Φασαρία καλοκαιρινή Ωραία φασαρία Μέσα σε αυτή την υπέροχη παραλία έτσι μετά από κάποια ουζάκια και και αρκετό, σε ένα πλαίσιο της παρέας που ήξερε ότι η Άννα είχε αρχίσει να να, να τραγουδάει και να λέει διάφορα κομμάτια που της αρέσουν ήδη η του πατέρα της ή... Οπότε κάποια διάφορα. στιγμή εκεί τη ζητάνε. Εκεί λοιπόν τις... σε κάποια φάση τις παρέα. Λοιπόν, η παρέα έτσι. Ναι, να ναι άρχισε και λέει Άννα, θέλουμε να βρει το κλειδί, Όχι, δεν είπαν αυτό. Πε μα, το ήθελα να βρει. Πε μα, το τραγούδι, κέλο, δεν θέλω να πω. Ναι. Εντάξει, το κλειδί το οποίο η στιγμή, Εντάξει, Εντάξει, ναι. τραγούδισε η Άννα εκείνη τη στιγμή ήταν ακόμα κυκλοφόρητο. Δεν ήταν το Τελείωσε κυκλοφόρητο κομμάτι. Εφόσον είναι όλοι εκεί η παρέα Και λένε πες πες πες πες, πες, πες, πες πες πες πες Και λέει άντε λέει θα σας πω ένα, σας πω ένα. Και αρχίζει λοιπόν Και λέει το κρυδία καπέλα Χωρίς Χωρί όμω δεν ήξερε κανεί και χάρα. Εσύ εντωμεταξύ φαντάζομαι κοίταζε στην παρέα, δεν κοίταγε στην παραλία. Όχι, είναι απλά τη. Ναι, ακριβώ πλά, Εγώ είχα, εγώ είχα την, Το οπτικό πεδίο τη παραλία. Την ξέρετε. Άννα που τραγουδάει και την παραλία από πίσω που γίνεται το χαμό και ο κλακουδάκι. Ναι, Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αρχίζει η Άννα ναι. λοιπόν και σιγά σιγά ακού από πίσω όλη αυτή η βοή και αρχίζει και μειώνεται. Φτάσει ένα σημείο λοιπόν να έχουν σταματήσει οι ρακέτε, τα παιδάκια, οι όλα τα πάντα και ακούς λοιπόν μία μελωδική, όμορφη φωνή που έχουν ακούσει όλη παραλία και ακούει. Ε, στο τέλος λοιπόν αυτής της ιστορίας... να ε, ε, Ήταν αφήσευτο ναι, και... πόσο ο κόσμος ερχόταν και ρώταγε και ποια είσαι, που παίζεις, τι κάνεις <laughs> και δεν το Ήταν το ε, πρώτο συμβινάει ουσιαστικά. Ναι, ναι, σιαστικά, ε, ναι ε, πρώτο, Ναι είναι το πρώτο. Ναι, πόδι... ας πούμε ένα από τα... καπέλα έτσι. Υπέροχη εικόνα και εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε εδώ στη... στα δυτικά προάστια τη θάλασσα και όλη αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τον κόσμο εκεί. Σας ζητώ λοιπόν να παραλάβουμε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Αυτή τη φορά όχι ακαπέλα, αλλά ε. με τον Τάκι Μπουρμά που το έχει γράψει και όλα στην κιθάρα. Πάμε. Για να τα ακούσουμε. τη ζωή, το βήμα σου να μην πατάς εκεί που καίγεσαι σένα πας είναι σκληρό να πόλεμας τους χιλιούς πόθους Τη καρδιάς να μην αφήνεις στη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί να μην αφήνεις στη ζωή να στρίβει εκείνη Έχει χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε μια φωνή, κι αν δεν είμαι, κοιτάκει να μη με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μόναξια που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά. Με ξέρει καλά, κανεί δεν με ξέρει. Μη γυρίσει, τίποτα μη ζητήσει. Για ένα βράδυ, μη με χαραμίσει. Μη γυρίσει, τίποτα μη ζητήσει για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις μπαίνω μες στη σκιά με τυφλώνει το φως μαροστένουν οι λέξεις έχω βαρεθεί δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, Μήπω έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε μια φωνή, κι αν δεν είμαι κοιτάκι να μη με λένε. I'll be Μπουρμά, α, δεν έχω να πολλά πα, παρά μόνο να είσαι καλά, να είσαι γερός πάντα να είσαι καλά κι εσύ και έτσι, να συνεχίζεις με τα τραγούδια σου με τα γλυπτά σου με... ναι, να είσαι σίγουρος, είναι επιλογή γιατί ζωής, δε δε δεν περνάς αλλάζει. μόνο εσύ καλά περνάμε κι εμείς που είμαστε κοντά σου μακάρι, όσο... μακάρι το αφόμο μακάρι Ανουλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκπληξη. Ε, τι, δεν θα σου κάνω, σαν να βρει χάρη έκπληξη. Θα μα άφηνε πολύ. Τι έτσι. Ήταν πανέμορφο να ακούσει ο κόσμο έτσι ζωντανά του δύο σα μαζί. Που πήρε και σε αυτό την παρθενιά, εντάξει. Αλήθεια. Ναι, δεν έχουμε τραγουδίσει ζωντανά σε. σε ραδιοφωνική. Τέλεια, τέλεια. Θα σου στείλω μετά το λογαριασμό. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με κάθε ευκαιρία εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτά που κάνετε εγώ θα ήθελα να πω ένα για όσου μα μας αφιερώσαν το χρόνο του σήμερα και κάτσαν και μας ακούσαν και έναν εχώ να τους πω ότι η ελπίδα πεθάνει τελευταία, μη φοβόμαστε τίποτα Έτσι. έχουμε προϋπάρξη του χρόνου και θα ξανά υπάρξουμε. αυτό είναι νομοτέλεια είναι ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους ακροατές να είστε καλά Λοιπόν, εγώ θα βάλω ένα ακόμη τραγουδάκι του Τουτάκι του Μπουρμάη. Τραγουδάκι, ξέρει, τα λέμε. Υπόκοριστικά ακούμε μετά και λέμε Παναγία, μην το εξβάλει, το έχει διαλέξει. να βάλεις Το έχω Αλλά. Εγώ θα ήθελα να βάλεις την αρχόντισα ψυχή. Okay. Την Αρχόντισα Ψυχή που είναι από θα, θα, θα παίξουν δύο καπάκι okay. ε, oh, yeah. Και α έχουμε κλείσει εμεί, σαν εκπομπή. Yeah, λοιπόν, yeah, yeah. η Αρχόντισα Ψυχή είναι από το yeah, yeah. δίσκο. δίσκο είναι το κλειδί του ο λογοπαίτη του Μανώλη Λιδάκη. Μεγάλη Αρχόντισα Ψυχή. Έτσι. έτσι yeah, yeah. Ωραία, αυτό θα ακούσουμε. Και στη συνέχεια αυτό που είχα εγώ ετοιμάσει. Okay. Χίλια ευχαριστούμε. Να, είστε καλά, να, είστε. να περάσετε να είστε. ένα υπέροχο καλοκαίρι να πάνε όλα καλά. Υγεία να έχουμε και όλα καλά θα πάνε. Ψυχή μου ζωντανή, ψυχή μου ανάστατη. Στο χρόνο ανάλα, δεν ξέρω για πού πα. Γίνεσαι εικόνα μαγική, τρισδιάστατη. Καλλιάρχοντης αυσυχή, εσύ δε φυλακίζεσαι, εσύ διαλέγεις τη στιγμή σαν δωρό και χαρίζεσαι, εσύ διαλέγεις τη στιγμή, φεύγεις και εξαφανίζεσαι. Έχεις ακουστά τα ψυχή, εσύ δεν φυλακίζεσαι. Έτσι διαλέγει τη στιγμή, σαν δώρο και χαρίζεσαι. Εσυ διαλέγει τη στιγμή, φεύγει και εξαφανίζεσαι. γύρω σου να γυρίζω Θέλω όταν με πονάς σφιχτά να με κρατάς να έχω να απολογούμε και να έχω να ελπίζω Μεγάλη τη ψυχή εσύ δε φυλακίζεσαι εσύ διαλέγεις τη στιγμή σαν δωρό και χαρίζεσαι εσύ διαλέγεις τη στιγμή φεύγεις και εξαφανίζεσαι Βεγάλια πότησα ψυχή εσύ δε φυλακίζεσαι εσύ διαλέγεις τη στιγμή σαν δωρό και χαρίζεσαι εσύ διαλέγεις τη στιγμή φεύγεις και εξαφανίζεσαι पανιά, αέρα στα φιλιά τα θεσινά Στα στεριά του σκορπιού Τα ζύγια του ρανού, Στα μάτια σου ο χωρός του φεγγαριού Θα έρθω να σε πω Όπου γεννάσαι Θαρθω να σε βρω, θαρθω να το αθημασω, Θαρθω να σε βρω. Σιφύρο κραβεί, παλεύει από μέσα μου να βγει. Σε κράτη σα ανάσα μελτεμιού. Μα πάντα με περιμένετε, αλλού θα να σε πω. Να σε. Θα να σε δω Θα ρωθώ Να το θυμάσェ Θα έρθω να σε βρω Όπου και να Ερθώ Θα να σε βρω Όπου και να Ερθώ θα να σε πω, θα όπου και να σε Θα έρθω να σε πω, θα, ρωθώ, να, θα, να, σε πω, θα ρωθώ, να το θυμάσαι.